Σήμερα υπάρχει ένα πρόβλημα το οποίο μας αφηγείται ο Απόστολος στη σημερινή αποστολική περικοπή είναι που απασχολεί πολύ την νεοσύστατη εκκλησία της Κορίνθου και είναι το πρόβλημα των ιδωλοθήτων και έρχεται ο Απόστολος σήμερα να μας διδάξει ότι μέσα στην εκκλησία η ελευθερία έχει και τα όρια τη και ότι πάνω και από την ελευθερία είναι η αγάπη η αγάπη προς τον αδελφό να μην σκανδαλίζουμε δηλαδή τον αδελφό μας ποιο ήταν το ζήτημα τα ειδωλόθητα ήταν κάποια κρέατα που περίσσευαν από τις θυσίες που έκαναν οι εθνικοί στα είδωλα και υπήρχαν χριστιανοί πολλοί οι οποίοι είχαν, διατηρούσαν κάποιες σχέσεις με αυτούς ή αγόραζαν αυτά τα κρέατα και έτρωγαν από αυτά τα σφάγια δεν υπήρχε πρόβλημα υπήρχαν όμως και κάποιοι σκανδάλιστοι χριστιανοί που πίστευαν ότι αυτά τα ειδωλόθητα αυτά τα σφάγια ήσαν μολυσμένα και ότι όποιος έτρωγε από αυτά τα κρέατα θα πήγαινε στην κόλαση ο Απόστολος Παύλος παίρνει σαφή θέση και λέει ευθύ εξ αρχής, ότι η τροφή δεν μας δίνει αξία μπροστά στο Θεό ούτε κέρδος πνευματικό ούτε ζημιά πνευματική έχουμε εάν φάμε για τον Παύλο βέβαια ήταν απλή η αλήθεια ότι τα είδωλα είναι ψευτικά και μια ψεύτικη θυσία δεν μολύνει τα κρέατα ο άνθρωπος μολύνεται που προσφέρει τις θυσίες και σχετίζεται με τα δαιμόνια δεν υπάρχουν μολυσμένες και μη τροφές, αλλά όλα Εξαρτώνται από τη σχέση μας με την τροφή, με την κτήση, με τη δημιουργία, με το Θεό, με τον κόσμο, με τον συνάνθρωπο και με τον εαυτό μας. Εμε αφορμή αυτές τις τελευταίες σκέψεις αγαπητοί, θα ήθελα μια και εντός ολίγου, λίγου μπαίνουμε σε μια περίοδο, την κατεξοχήν ασκητική περίοδο της Εκκλησίας μας, που είναι η Μεγάλη Σαρακοστή, να πω δυο λόγια πάνω στην άσκηση πάνω στην ορθόδοξη άσκηση η ορθόδοξη άσκηση η νηστεία η προσευχή η αγρυπνία όλα αυτά δεν είναι άσκηση ενάντια σε αντικείμενα και πρόσωπα δεν έχει τίποτα εναντίο κανενός όταν τρώμε κρέας γιατί παραδείγματι δεν έχουμε τίποτα εναντίο του κρέατος απόδειξη ότι τις άλλες μέρες το τρώμε δεν είναι βρώμικο ή κακό το κρέας το πρόβλημα δεν είναι το κρέας, αλλά η σχέση, μας που έχουμε, η σχέση που έχουμε με αυτό. Ο Άγιος Μάξιμος θα πει ότι το πρόβλημα δεν είναι τα πράγματα αυτά καθε αυτά, αλλά η σχέση που αναπτύσσουμε εμείς με τα πράγματα. Το χρήμα δεν είναι κακό, αλλά η σχέση που αναπτύσσω εγώ με το χρήμα είναι κακή, γιατί αυτή με σκλαβώνει. Η γυναίκα, έλεγε ο Άγιος Μάξιμος, σε μοναχούς, σε άντρες, μοναχούς δεν είναι κακό Αλλά η σχέση που εγώ διαμορφώνω με τα πάθη μου Απέναντι στη γυναίκα είναι κακή Υπήρξαν ξέρετε στην πρώτη εκκλησία Πολλοί άνθρωποι ζηλωτές μή Που αποστρέφονταν κάποια πράγματα Όπως το κρέας, το κρασί Υπήρχαν και κάποιοι που αποστρέφονταν τη σχέση του άντρα και της γυναίκας Δηλαδή το γάμο Και η εκκλησία από πολύ ενωρίς από το δεύτερο ίδιο αιώνα πήρε σαφή θέση και καταδίκωσε, καταδίκωσε αυτές τις νοοτροπίες και είπε, παραδείγματοι, ότι δεν μπορεί να είναι ο άλλος μέλος της Εκκλησίας και να αποστρέφεται τη σχέση του άνδρα και της γυναίκας, το γάμο. Άλλο παράδειγμα, ξέρετε ότι πολλοί χριστιανοί κάνουν άσκηση έχοντας μέσα του σαν κίνητρο μια βαθιά αποστροφή προς το σώμα. Όταν όμως υποτιμούμε αγαπητοί και φοβόμαστε το σώμα... Δεν είμαστε χριστιανοί αλλά αρχαίοι Έλληνες. Η, στην αρχαία Ελλάδα το σώμα... Μην κοιτάτε τώρα τους αθλητές και τα αγάλματα... Αλλά το σώμα ήταν σε πολύ χαμηλή θέση. Ο Πλάτωνας μιλούσε ότι, και έλεγε... Το σώμα είναι το δεσμοτήριο της ψυχής... Και ότι κάποια στιγμή πρέπει η ψυχή να φύγει από το σώμα... Και να ελευθερωθεί. Γι' αυτό και μιλούσε για ψυχές που είναι δημιουργημένες από πριν εμείς όμως στην ορθόδοξη παράδοσή μας πιστεύουμε ότι ψυχή και σώμα δημιουργούνται ταυτόχρονα με τη σύλληψη η χριστιανική παράδοση ε, σήκωσε, ανύψωσε το σώμα πάρα πολύ γι' αυτό και δεν μπορούμε να μιλάμε για άνθρωπο εάν δεν αναφερόμαστε συγχρόνως και στο σώμα, μιλάμε για μια άρρηκτη ενότητα ψυχής και σώματος, ο άνθρωπος δεν είναι ούτε μόνο ψυχή, ούτε μόνο σώμα, αλλά το συναμφότερο, όπως έλεγε ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Δεν πρέπει να λυσμονούμε εδώ ότι τέσσερους ολόκληρους αιώνες η Αγία του Χριστού Εκκλησία, στην τρίτη, τέταρτη, έκτη και έβδομη Οικουμενική Σύνοδο, οι πατέρες, η Εκκλησία δεν αγωνίστηκε για την ψυχή του ανθρώπου, δεν αγωνίστηκε για το πνεύμα του ανθρώπου, αλλά αγωνίστηκε για το κορμί του ανθρώπου μπορεί το κορμί του ανθρώπου να ενωθεί με τη Θεία Φύση ασυγχύτως ατρέπτος, αναλυώτος και αφοριστός; ε τότε θάνατος δεν υπάρχει τότε το σώμα σπέρνεται κάτω στη γη όπως ο σπόρος για να φέρει καρπό εκατοταπλασίωνα πολλοί χριστιανοί σήμερα όμως ζουν μια μεγάλη παρανόηση πιστεύουν ότι η ψυχή θέλει να πάει πιο κοντά στο Θεό αλλά το σώμα δεν την αφήνει Τη φρενάρει με τι απαιτήσει που έχει, που πεινάει, που διψάει κλπ. Αυτή η νοοτροπία όμω, αγαπητοί, δεν δικαιώνεται καθόλου από του πατέρε. Σα θυμίζω ποιο είναι εκείνο που έκανε την πρώτη αμαρτία στον κόσμο. Εκείνο, κάποιο, ο οποίο δεν είχε σώμα. Ποιο είναι αυτό, ο διάβολο. Η πρώτη δε κουβέντα του διαβόλου δεν ήταν, δεν είπε. Να φάτε από αυτόν τον καρπό, έχει ωραία γεύση. Δεν ήθελε δηλαδή να τους έλξει, να τους τραβήξει σωματικά, αλλά τι τους είπε, μην είστε χαζί τους λέει, αν φάτε αυτό, τον καρπό θα γίνεται σαν το Θεό και αυτό δεν το θέλει ο Θεός. Πού πόνταρε δηλαδή ο διάβολος, πόνταρε στον εγωισμό, στον εγωκεντρισμό, στη φιλαυτία θέλησε δηλαδή να υποκινήσει τον εγωισμό του ανθρώπου γι' αυτό και λέμε μέσα στην εκκλησία αγαπητοί ότι η πρώτη και βασική αμαρτία είναι η φιλαυτία από εκεί πηγάζουν όλες οι άλλες αμαρτίες και οι αμαρτίες του σώματος από τη φιλαυτία πηγάζουν από εκεί ξεκινούν το σώμα δεν είναι ο δράστης, είναι το θύμα της αμαρτίας γιατί? γιατί το χρησιμοποιεί ο εγωισμός μας το σώμα τελικά την πληρώνει αυτό είναι το θύμα μπορεί βέβαια το σώμα προς τα έξω να παρουσιάζεται επαναστατημένο γιατί όμως, γιατί η ανταρσία της ψυχής δεν μπορεί να εκδηλωθεί διαφορετικά μόνο μέσα από το σώμα εκδηλώνεται γι' αυτό και η άσκηση μέσα στην Ορθόδοξη Εκκλησία μας έχει σαν σκοπό τελικά την έκρωση του εγωισμού, την εξάλληψη της φιλαυτείας. Ο Άγιος Μάξιμος λέει ότι αν δεν εξαλειφθεί η φιλαυτεία δεν μπορούμε, θα είναι λάθος να ξεκινήσουμε να αποκόπτουμε άλλα πάθη. Γιατί το ένα πάθος από τα άλλα τα επόμενα γεννάει το άλλο και ούτω καθεξής. Πρέπει να χτυπηθεί το κακό στη ρίζα του που είναι η φιλαυτεία. Ένα παράδειγμα, όταν εγώ δεν θέλω να νηστέψω, θέλω να φάω. Αυτό δεν είναι επανάσταση του σώματος. Εξωτερικά έτσι φαίνεται, επειδή τρέχουν τα σάλια μου και επειδή εκδηλώνομαι κάπως. Αυτό είναι επανάσταση της φύλλα ψυχή ψυχής μας. Θέλει η ψυχή η αυτή να κάνει μια ανταρσία, να ξεχωρίσει από το σώμα, από την υπόλοιπη εκκλησία και να κάνει την ανταρσία το δικό της. Και όταν, όταν μιλήσαμε, αγαπητοί, για νέκρωση του εγωισμού και της μην νεν, δεν πρέπει να εννοούμε ποτέ την έκρωση του πάθους, την έκρωση, παραδείγμα, της επιθυμίας. Αλλά πάντοτε μιλάμε για μεταστροφή του πάθους, να μεταστρέψουμε το πάθος σε μια αντίστοιχη αρετή. Και ξέρετε, αυτό έχει πολύ μεγάλη σημασία, γιατί σήμερα μέσα στην πατρίδα μας κυκλοφορούν πολλές ασκήσεις. Όλες οι θρησκείες, να ξέρετε, έχουν άσκηση. Αλλά βέβαια πάνω σε μία εντελώς διαφορετική βάση. Ο βουδισμός, η παραδείγματοι, θεωρεί ότι ο άνθρωπος πρέπει να νεκρώσει μέσα του την επιθυμία. Πρέπει να πάψει να επιθυμεί ο άνθρωπος. Αν όμως βγάλεις την επιθυμία, έπαψες να είσαι άνθρωπος. Αν νεκρώσεις την επιθυμία... Και δεν μπορείς να επιθυμείς να αισθάνεσαι τότε πού, σε τι να κάνεις άσκηση. Οι πατέρες αγαπητοί σε ανύποκτο χρόνο μίλησαν ξεκάθαρα. Ο άνθρωπος πρέπει να κάνει την άσκησή του ολόκληρος. Η άσκηση είναι σταυρός και όπως ο Χριστός ανέβηκε ολόκληρος επάνω στο σταυρό, δεν του έλειπε δηλαδή καμιά ψυχική λειτουργία, έτσι και ο άνθρωπος πρέπει να ασκείται ολόκληρος αγαπητοί. Η σωστή τοποθέτησή μας πάνω σε αυτό το θέμα έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία. Σήμερα όπως είπα στην Ελλάδα κυκλοφορούν πολλές θρησκείες και πολλές ασκητικές. Τα παιδιά μας στη νέα εποχή που έρχεται θα αντιμετωπίσουν ακόμα πιο έντονες προκλήσεις από ό,τι εμείς. Και θα πρέπει να ξέρουν τι άσκηση κάνουμε, τι είδους άσκηση κάνουμε και γιατί την κάνουμε ως χριστιανοί και για να τα μάθουν αυτά τα παιδιά μας πρέπει να αρχίσουμε να τα μαθαίνουμε εμείς γι' αυτό και είναι πολύ σημαντικό αγαπητοί να διαβάζουμε τη θεολογία της Εκκλησίας μας να μαθαίνουμε δηλαδή πως σκεφτόντουσαν οι πατέρες της Εκκλησίας μας ήθελα αγαπητοί να φέτος να τοποθετηθούμε σωστά, να ενδιαφερθούμε να τρέξουμε, να αναζητήσουμε να μάθουμε τη γνώμη των πατέρων εδώ μέσα Προσφέρεται και ιδιαίτερα στην ενορία μας τέτοια αγωγή με τις ομιλίε που κάνουμε, ώστε η ασκησή μας φέτος να μην είναι κουραστική, να μην είναι σκληρή, να μην είναι δίχως νόημα, να μην είναι πατιφής αλλά να προσέλθουμε με χαρά και ταπείνωση, με προσευχή και θεολογία. Αμήν.